τις παραγωγής με τη βοήθεια της παραγωγής του πάλου του Papadomanoláki και όλου του στρατού που τρέχει για αυτά τα ζητήματα. Ε, της τις παραγωγές ξεπεράστηκαν και τώρα είμαστε στη μέραση. Ναι. Ναι, παραμένουμε και βράδυ στις 4:00, αλλά θα μπορούσαμε να μας κάποιες στιγμές, θα το σκεφτούμε, δεν έχουμε χρόνο. Θα το κρίνουμε αυτό, θα το κρίνουμε και, και ο λαός, έτσι; Ε, σωστό. Ε, ειπόν, είμαστε το κինο Ε έχω μαζί μου τον Λέο Παπαδόπλου. Αυτός με έχει μαζί του. Γεια σας, είναι ο Ηλίας Παπαδόπoulos μαζί μου. Ε, και για την επόμενη μισή ώρα θα σχολιάσουμε την πολιτική οικονομική επιθεώρηση, τα κινήματα γεωτ, τα Θα παρουσιάσουμε πύσιες pièces. Θα παρουσιάσουμε τις πολύπλουσιες θάλεγα, α δηράστυς. 네, τις παμπλούτες. Οριακά. Ισχίο. Ισχίο, ισχίο, ισχίο. Ε, γιατί όσο சொστό αυτό. Ε, εντιμό. Ποιοτάξει, να αρχίζουμε με το μετασώς. Ασύγινουμε τα σώς. Τι να μετασώς; Το θέμα του μπλιστηριασμών πρώτο και κύριο, mm -hmm. ε, στην επுகερότα κι όχι μόνο. Το θέμα ψηκά. της δεύτερης αξιολόγησης. Ναι. Ίδιο τσακαλότος. Δεν ξονησες κοπτή υγιεινή σήμερα καθόλου. Ποτάξει, κάτι έχει πάρτο aftή μου, ότι, ποτάξει, γενικά ότι με και τα λιπαπέζει λίγο θέμα. Ναι. Ε, να να πούμε για το θέμα Lloyd Blisterismon το, το οποίο ε, είναι είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή για τις κινηματικές μας δρασες αλλά και τις επικερωτότες αυτός. Δηλαδή ε, είναι ένα από τα ταπτότερα ζητήματα που απασχολούν και τους θεσμούς του βουνου του και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ε, και δικήβέρνηση Syria UN ε και τους τραπεζίτες αυτή τη στιγμή αλλά και τους κεφαλιοκράτες τον το κερδοσκοπτό των διεθνών funds οι οποίοι όλοι μας ε θέλουν να προωθήσουν και το μέτρο τον ηλεκτρονικό πληστηριασμών. Ε, αλλά θέλουν τελος πάντων αυτό που επιδιώκουν να γίνουν τα προςκοπτά η πληστηριασμοί, τις λαγικές περιουσίες, όχι μόνο για τον επιχείρηson, γι' το προτογενώς το μέτις παραγωγής, για τις αγροτικές γης, για το δευτερογενώς με όσους έχει απομείνει τονς πάντους στη χώρα, και για το φυσικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα και επιχειρήσεις. Ε, αυτό Έχουμε μπει εμπόδιο αντικειμενικά εδώ και χρόνια άλλα ποσομάδα το τελευταίο διάστημα ακυρώνοντας εκατοντάδες πληστηριασμούς. Ε, υπάρχει και ταυτόχρονα μια αποχή των συμβολιογράφων η οποία κατά την πολιτική μας εκτίμηση γίνεται περισσότερο ε, από πολιτική σκοπιμότητα και συνεργασία με την κυβέρνηση τουλάχιστον από, τους, από την ηγεσία των συλλόγων των συμβολιογράφων γιατί απ' την βλέπουμε ότι οι συμβολιογράφοι βρίσκουν Ε, με όλο αυτό το σύστημα που σας περιεγράψαμε προηγουμένως, προκειμένου ε, να πάρουν κομμάτι της πίτας και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, να μην χάσουν τη δουλειά τους δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, από τη μία να απέχεις, επειδή δεν υπάρχει θεσμοθετημένη προστασία της πρώτης κατοικίας και, την άλλη να τα τους θεσμούς και αυτό το ε, που είπαμε πριν, προκειμένου να γίνονται στο γραφείο σου οι πληστηριασμίες την επόμενη μέρα χω Αυτό για μένα όχι απλά μου βρωμάει, δηλαδή είναι φανερό ότι υποκρύπτει σκοπιμότητα, πολιτική σκοπιμότητα και οικονομική σκοπιμότητα, έτσι, σε σχέση με τους συμβολογράφους. Να πούμε ότι χθες ήμασταν στα Ελληνοδικεία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές και της Αττικής και της Ελλάδας. Αποτράπηκαν πάρα πολύ πληστηριάσμα, ήρθαν κοράκια ήρθαν συμβολογράφοι, ήρθαν κανονικά όλος ο στρατός εγεί ηταν επιθυμημένες δυναμικές δράστα ελεγα οξινετε ισύγρους όσο προγραμμε ε συδύνοτις κιτάλες να περιγράφεις εκείνο παραπάνω την κατάσταση σχέση με τους κλιστηριασμούς και τον και τις δράσεις αλλά και το πολύ το κομμάτι το πού μπορούσαμε επίσης με τους ηλεκτρονικούς και να φτάνουμε بالطρόθεσις. Τάξει, το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό ότι για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση θα πρέπει να τελειώσω ε funds τα οποία ε 네 네, είναι σε φάχουμε την δυνατότητα να αγοράζουν ε τα Κόκκινα Βάνια. Ε βέβαια το ερώτημα που θίχετε βλόγος από πολύ κόσμο είναι αυτό που είναι Κόκκινα Βάνια και δεν εξυπηρετούνται τι θέλουν να τα κάνουν τα φαντς, έτσι. Ε, και τι παραπάνω κάνουν τις τράπεζες που ήδη τα κατέχουν. Ε, όντως αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα ουσίας. Βέβαια, η ιστορία και η πράξη έχει δείξει τα κάνουν, εντάξει. Ότι κερδοσκοπούν μέσα από αυτά, ότι μπορούν και έχουν μεγάλη ευελιξία και ένα θεσμικό πλαίσιο χαλαρό, το οποίο αφήνει και τους επιτρέπει τεράστια περιθώρια κέρδους αγοράζουν πάρα πολύ φθηνά, πάρα πολύ φθηνά. Ε, έχουν τη τα διαχείρισης ε, των ε, ε, ενεχείρων ουσιαστικά δηλαδή, των σπιτιών σε κατά κύριο λόγο που είτε αυτά μπορεί να τα, ε, είτε ε, να καταστήσουν τον ιδιοκτήτη, τον τέος πλέον ιδιοκτήτη ενοικιαστή σε αυτά Και τέλος πάντων έχουν διάφορες solutions όπως τα αποκαλούν ε, Ήδη αυτό θα είναι μια καινούργια πραγματικότητα Απλά τώρα αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί είναι και με ποιον τρόπο θα γίνονται οι πωλήσεις Και όλο το θεσμικό πλαίσιο γύρω από αυτό ε, Θα γίνει αυτό το πράγμα ναι. Το άλλο κομμάτι ε, το οποίο βέβαια δεν ανήκει στα προαπαιτούμενα ε, Για να κλείσει η αξιολόγηση όμως είναι ένα πρακτικό ζήτημα Για την κυβέρνηση και τους δανειστές και τους τραπεζίτες φυσικά Είναι το ζήτημα των πληστηριασμών. Εδώ και 3,5 χρόνια όπου ε, δρούμε ε, κεντρά το κοινό μετάδοσης πληστηριασμούς σε πανελλαδικό επίπεδο ε, δεν γίνονται πληστηριασμοί κατά κύριο λόγο. Ξέρει, κάποιοι προσπαθούν να το υποτιμήσουν τηλεοπτικά κυρίως και λένε ότι δεν γίνεται λόγω της αποχής των συμβολιογράφων. Φυσικά η αποχή των συμβολιογράφων είναι επόμενη των δράσεών μας αφιε το logo απήχαν και απέχουν. Επειδή το γραμμό του σβλογράφια δεν δέχονται την BS που δέχτηκελα στην περίοδα, έτσι; Για να έμπennanυστικα στις μέσες σας άκους του box με του κινήματος κι το του Μια χαρά θα σηnexαν κι θά κάναν τη δυλίτσα τους. Λιπόν, συνεπόστολουν να βρούν μια τρόπου αφενώς μένα παρακάμψουν το κίνημα και αφετέρουν να διμεργήσουν μια πλατφόρμα ηλεκτρονική, στην την ακίνητη περιουσία των ε, συμπολιτών μας, είτε αυτοί είναι σπίτια, είτε είναι αγροτεμάχια, είτε είναι εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις, ε, κάτι το οποίο σημαίνει πραγμα, στην πραγματικότητα ότι θα μπει χέρι βαθιά ε, σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς τομείς όπως είναι το Real Estate και η εε αξία της ιδιοκατοίκησης, δίκαισε. Mm. Ε, της κλιματικότητας, σε oh, μικρό yeah. και μεσαίο επίπεδο, και της αγροτικής υγρκετις, αγροτικές παραγωγής, πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, ε, συνεπώς, σε κάθα κουμπόσι αυτή τη τροπολογία την οποία θέλουν να καταθέσουν για τους ηλεκτρονικούς κλιστηριασμούς, αλλάζουν, θέλουν να αλλάξουν, δηλαδή, την ε, όλο το πλαισίο στο οποίο Ε, πραγματοποιούνται πληστηριασμένα μέχρι στιγμής και πάνω στο οποίο διεξάγουμε και εμείς την πάλη και τη μάχη ε, όλο αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, εντάξει, το ζήτημα είναι η κινητοποίηση του ίδιου του λαού αυτό αυτά τα ζητήματα. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Σιριζανέλ ε, στρώνει το χαλί στα κοράκια. Είναι σάρκα από τη σάρκα του ουσιαστικά. Έχουν πέσει μάσκες σε όλα τα επίπεδα. Ε, εντάξει, το βλέπουμε αυτό έτσι yeah. και με τα μνημόνα και τα λοιπά για να κρυφτούν ε, από εκεί πέρα το θέμα είναι να τους πάρει ο και να ανατραπήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση ποσός με διαφέρει αν οι επόμενοι θα είναι ο Κυριάκος Νητσοτάκης και οποιοςδήποτε φορέας της ίδιας πολιτικής θα πρέπει να ανατρέπεται από τον ίδιο το λαό, μέχρι να επικρατήσει μια κυβέρνηση από το λαό και για το λαό αυτό είναι ξεκάθαρα πράγματα ε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη ε, αυτή η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, βλέπουμε ας πούμε από πολλά μέτωπα ή, τώρα ας πούμε βλέπουμε ο, ο κλειός μας στενεύει η Ελλάδα να είναι μια απικία χρέους ε, ουσιαστικά να έχει απικιοποιηθεί ε, ακόμα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό λόγω του ευρώ και της αιμονής για την παραμονή μας στην ευρωζώνη με κάθε κόστος ε, βλέπουμε μέσω του δημοσίου χρέους να έχει ξεπολυθεί όλη η δημόσια περιουσία και να έχουν ε, έχουμε αυτές οι διαλυφίες εργασιακές σχέσεις, δεν έχουν επιβληθεί τα μνημόνια, ε και βλέπουμε μέσα το ιδιωτικό κράτος να γինόντε επιληστεριασμός, κυριολεκτικά μείνες ε επιρρεξάρτσι ο ένας ολόκληρος λαός. Επειγ醒ήμαμε ότι όλη αυτά γինόντε εδώ και 7 χρόνια, έτσι με την governance series ανηλό λαός πίστεψε ε, <coughs> ε, ότι κάπως αλλαγή θα σηένενα, mm -hmm. του λειξ τον όλο, γιατί που δόσα το προηγούμενο διάστημα, <coughs> το αγώνες, όλοι, mm -hmm. το λαός, της ανάδειξης αυτής της κυβέρνησης, ότι θα εκφράζονταν με έναν τρόπο. Παρ' όλα αυτά λέμε ίδια πολιτική να συνεχίζεται και όχι μόνο αυτό, δεν φαίνεται και φως στο τούνε. δηλαδή με την κατάσταση έτσι όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, με την υπάρχουσα κατάσταση, ε, αυτό που συμβαίνει πραγματικά απίστευτο, δηλαδή πέρα να το ότι μεγίνει μια απικία χρέους με όλη τη σημασία της λέξης, και ότι οι δανειστές δεν κάνουν βήμα πίσω και ότι η κυβέρνηση να τα παραδώσει όλα. Λέμε ότι η δημόσια περιουσία, όπως είπες και εσύ, να εκποιείται με ραγδαίους ρυθμούς στρατηγική τομή της ελληνικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα. Το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταμείο είναι οι δίαυλοι μέσω των οποίων ουσιαστικά θα εκποιηθεί όλη η δημόσια περιουσία το επόμενο διάστημα και θεσμοθετημένα πλέον. Ε βλέπουμε την idiotική περιουσία να αφαρπάζεται με βιο τρόπο μέσα στη διαδικασία στο πληστιριασμό να επιχειρείτε εφαρ... na na αφαρπαγή του Lexston και με τους ηλεκτρονικούς πληστιριασμό να προσπαθήσουν να το κάνουν πολύ πιο μαζικό αυτό πληστιριαζοντας χιλιάδες ακίνητα σε πολύ σύντομο οικονομικό διάστημα μέσα στο 2017. Mm. βλέπουμε απ την άλη να μήνιμα στα πλανά μια πικία προτεκτοράτο ουσιαστικά οι οποίοι να έχουμε και μια ομπρέλα προστασίας από τις συνδυνάμεις οι οποίες ουσιαστικά είναι οι απικιοκράτες μας αλλά αυτό που συμβαίνει πρακτικά είναι ότι μας έχουν αποδυναμώσει ως χώρα έχουν εξαφανίσει την εθνική μας χειριαρχία και την εθνική μας ανεξαρτησία γεωστρατηγικά προσπαθούν να υποβαθμίσουν τον ρόλο μας Ε, και ότι γίνεται μια επιχείρηση διάλυσης αυτής της χώρας και του λαού της δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση πλήρης, πλήρους εξαθλίωσης του ελληνικού λαού ε, βλέπουμε τώρα το, το πιο ακραίο κύκλιο όπως λέει η κυβέρνηση στους οποίους βέβαια δίνει λόγο ουσιαστικά και ε, κάνει υποκλήσεις ε, που είναι αντικειμενικά ο Σόιμπλε και ό,τι εκφράζει αυτός να πούμε εδώ, σχετικά δε, διακόπτω ναι. ότι ο Σόιμπλε δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν κάνει Αυτό αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία δεν θα κλείσει προφανώς, μα δεν είναι να κλείσει ούτως ή άλλως, αλλά θεωρείται ότι δεν πλάνε και αυτά που δεσμευτήκαμε, ε, η κυβέρνηση δηλαδή με το τρίτο μνημόνιο. Ε, να πούμε εδώ το εξής, ότι οι, οι στόχοι εντός εισαγωγικών ε, όχι απλά καρποφόρησαν, αλλά βγάλαν και περισσότερα. Mm. Δηλαδή βγήκε ένα ματωμένο πρωτογενές πλεώνασμα, yeah. το ματωμένο εντελώς, Δεν προήλθε από μια ανάπτυξη της οικονομίας και της παραγωγής Και αυτό δεν μπορεί να προκύψει κιόλας Δηλαδή να πλήρωσουν φιλελευθεροποιημένη οικονομία Και ούτε καν απικιακή οικονομία ε, Όπου οι τράπεζες έχουν capital controls Και δεν δίνουν δάνε στην πραγματική οικονομία Πώς μπορεί να επέλθει μια κανονική ανάπτυξη Πώς μπορούν να επέλθουν με πλεονάσματα, μόνο με, με την υπερφορολόγηση ε, και τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, των μισθών και των συντάξεων. Δηλαδή αυτός είναι τρόπος. Ναι. Άρα βλέπουμε ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, με ε, όλους τους θεσμούς να έχουν πέσει τελείως έξω, στην, ε, στο σχέδιο που είχαν και στο πρόγραμμα, Ε, γιατί και όλα θα πρέπει να βγούμε λιγότερα τα απλεονασμάτα, μικρότερα. Δεν μπορώτε όλα αυτά τα απλεονασματα πηγαίνουν στους, στην expirates του Χρέος, λadıefto του Varleyuhorz Pato. Και τράχουμε κι το πιος όπλε να μασκυνέ το δάκτυνο και να μας να ότι δεν, δεν έχετε κάνει archeta. Δεν έχετε Ε, λadıeus να μας λεί. Δάκς, βγώ να χρεοκοπείτετε κι να γίνετε ψυχοτολογικός γονός στην Ελλάδα, να βγείτε απ το ευρώ, πούμε, με τους δולικούς μας όλους, γιατί Παράλληλα, επειδή ε, ε, σήμερα αποφάσισε ο Άριος Πάγος να μην εκδώσει τους 8 να, Τούρκους ναι, ναι, αξιωματικούς, ναι, ναι. τώρα έχουμε και την Τουρκία να μας κουνάει το δάχτυλο, να, λέει, να, να κάνει η τουρκική κυβέρνηση, ας πούμε, ένα πραγματικά δικτατορικό καθεστώς, εντάξει, ε, ένα φασιστικό καθεστώς, το οποίο κάνει διωγμούς εν καιρό ειρήνης ε, και πογκρόμ ναι, ναι, ναι. Χιλιάδων, ε, χιλιάδων πολιτών είτε αξιωματούχων κυβερνητικών είτε οτιδήποτε άλλο που ε, ε, έβαλε έκλεισε βουλευτές φυλακή, φυλακή. του Κουρδικού Κόμματος φυλακή. του Φιλοκουρδικού Κόμματος φυλακή. του, του ΧΑΝΤΕΠΕ έχει κλείσει μέσα από μαζικής ενημέρωσης, έχει φυλακίσει χιλιάδες στρατιωτικούς πω, έχει κάνει ένα πογκρόμ πραγματικό, ε, τώρα μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει ότι ήταν σχαναλώδης η απόφαση ε, πόσο μάλλον τώρα που εντάξει δεν, αν, ε, δεν συζητάμε τώρα αν συμμετείχαν στον πραξικόπημα ή όχι κλπ όμως συζητάμε ότι από, άποψη, από άποψη ε οργαναβλιασμού ανθρώπων προκειμένου να υποστησαν στην στραγε τεθιες πρακτικές. Δες το αντί να λανώνω, ματςουμε για το πώς μιλάει η Τουρκία για κράτος δικαίου κι τα λοιπά, η οποία λει έχει παραξετάς στις διαμαρτυρίες με τη Λάβα κι αυτό βλέπουμε ότι αρχίζουμε πράγματα τα οποία πιθανώς να μην έχουμε ξεναζήσει στο το το πρόσφατο περιβάλλον και η ετερίμα πი inne ideological η Γερμανία κι συν αυτό, η, yeah. η τριγύρωτος που είναι κάποια αλυσασμένα κουπρόσκυλα, <συμφωρή> τα οποία θέλω να το <συμφωρή> αίμα. Λανδύ, Όλοι αυτοί. Yeah. Αυτοί είναι οι εταίροι μας, οι μας, ποτέ, Και μην ξεχνάμε ότι απ' την άλλη έχουμε την άλλη παιδιά του Ατλαντικού, που τον γούνου του φυσικά, με το... Εντάξει, μέχρι στιγμής με τη Γερμανία έχει ε, ε, πλήρη συνεργασία. Ακριβώς, αυτή <συμφωρή> συνεργασία, παρά τις υποτιθέμενες προστριβές και αποκλήσεις, αυτά είναι τρίχες. Έχει η συνάντηση <συμφωρή> Σόιμπλε Λ Ουσιαστικά εκεί οριστικοποίηθηκε, δεν καθορίστηκε Οριστικοποίηθηκε Η κοινή της γραμμή και, Ναι μπράβο, γραμμή Θα ακολουθήσει το για τι μας με την Ελλάδα και σε, και σε επίπεδο mm -hmm. Δηλαδή το δούν του Θα πρέ... <σχυ> Δεν είναι, πρόκειται να αποχωρήσει απ' το ελληνικό πρόγραμμα ούτε απ' τη χρηματοδότηση θα, χρημα... το... θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί με κάτι ψίχουλα ουσιαστικά την Ελλάδα <σχυ> και, και, βάζοντας, και, βάζοντας, ε... Ε... Ουσιαστικά, δηλαδή, εξηλίσουμε για πάλτα. Για πάλτα. Για πάλτα, εσείς θυμάστε. Εστικά, ε, με νατρέποντε όλα αυτά τα μέτρα, πο վραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, σε μακροπρόθεσμα μέτρα, μόνιμα, δηλαδή μόνιμη επιτροπία. Μόνιμος κοφτης. Μόνιμος κοφτης. Δηλαδή, και σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε επίπεδο όμως συνολικής οικονομικής πολιτικής, ε, πώς αυτή στη στιγμή, ε, δεν υπάρχει καν, κανένα ασφαλώς η deixou nello status quo, cioè stica po' eserci su όλα τα επίπεδα. Ussisticamente invece hanno pèzi pìro sto pechmidion don dansto, cioè che viver series anel a sti stigma e accetta to plaesio e corea sto ritmo tu donotu tu soible e quello tra sin afto,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 ε ε του Χρέους, ας πούμε, κι dielectricς τη διαγραφής του. Ε, Εθνικό Πρίστον Τραπεζό, Εθνικό Νόμ. Λαβέ Πλεον. Αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο δεν μπορώ να το αποφύγω. Όχι. Λαβέ Ithaca cans, Ithaca 걸δί στη γραμμή Soemple, Ithaca το άλλο. Δηλαδή, πώς να μπορώ; το... Δεν παρνε μήνες λισ. Δεν ይπάρθε μήνες λισ. Δεν λέω ότι μια αξιοπ πρόταση κι να απειθύντε μια σοβαρότητα στον Εθνικό Λαο. Σωστά, πάλι. για να μην μιλήσουμε Α, τώρα γιατι λεώτα, ας πούμε τον, και τον Μέसन μας αλλά και τον Μιχτσωτακέον, ποταμίσιον, ε, Βασίλο οι, οι οποίοι, ουσιαστικά μέσα στο ίδιο πλαίσιο το πολιτικό με το Σύριζα, με τους SyrizaNL το και τον Profane, έτσι, τους craftsmen aft. Ναι. Σωστά. Είδαμε μεγάλη αυτή meta graphic για να βράταμε τώρα Ανδρέα. Τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το πλέσιο κάφτε ο Μιχωτάκης και λέει ε ότι κλίστε γρήγορα την αξιολόγηση. Πάση σε Δημηδοράκη. Ναι, ναι. Ο οσιανικομονισία. Οστραβό ποτάμისი. Οστραβό ποτάμისი, δεν είναι αξιάν κλίστε τώρα την αξιολόγηση. Λέει γιατί κάθε καθυστέρηση, δίνει κατά το ελληνικό λαό. Δηλαδή, την αξιολόγηση εχουμε 300% πρωτογενή πλεονάσματα ξέρω, θα είναι υπέρ του αλληνικού λαού <laughs> Δηλαδή που... θέμα ταχύτητα Είναι θέμα αυτό Και στο ΣΚΑ εντάξει το αξιότιμο κατά άλλα, ε, κανάλι ο... Το οποίο ε, ε, κατά ο... τα κατά αυτά ας τούμε που βγαίνουν οι ταγιοί της δημοσιογραφίας περιμένουμε ο... ο Μπάμπες ναι. Άρης Και ο Καψής ο... έτερος αδερφός ξέρω, Ναι, ναι Που είναι μππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππ çok liots ona saptonale ne ne o ena siotos saptonale pioteros le dou kadalis akon yo pile en afto ti o ladis pezo ala khousos kleri grama ta alexios papachellas mas le ta kan ta nea ta nea ti cia ta tspalliaso mas ytra pero na vrom na allon pero na vrom pesi pesi full grammia ην ηπομονησία στη μακριολόγηση pesi full gram mixer του δεν είναι ότι θέλω να κάνω μεκτενή ανάλυση του θέματος γιατί είναι και ένα κλίμα ε λεπτό ή προφανές το θέμα του Σαλβανός Φαντάρος που ήταν το δικέφαλο αυτό που πόσο προμοτάρουν και, και τα μέσα εν μέρη, αλλά γενικά όλο το σύστημα αυτό το, το επικοινωνιακό και τη Χρυσία ξανά. Δεν παρατήρησα αυτό, ναι, παρατήρησα αυτό. Ναι, παρατήρησα. Okay. δεν ξέρω το Δεν παρατήρησα, γιατί δεν είναι... Έπαιξαν οι δηλώσεις του Μπαρμπαρούση, ας πούμε, που έλεγε για τους Τουρκαλβανούς που τι κάνανε, ας πούμε, όταν η Ελλάδα αντιστερκόταν. Έχουν αρχιεπίσουν τέτοια γραμμή. χωρίς όμως να λένε η Εγκληματική ώρα πάνω Και αυτό ταξι λοιπόν με κάν να απογνιματίσουμε αυτό το πόσο πانےceğiz για σιγά το πώς. Της κινωνιακό επιβό το συστήμα. Μπορεί σύστημα, να μάκλε Φεβρεια. Τα Διωνυσιάνη σωρευθείတယ် λιγά. Εκεί μπορεί να σας βάλουμε λιγό στην. Ναι, uh... ναι αυτό, μην προσπαθάς να βάλεις το τεχνητό γιατί αντικιμενικά θα βράσει πολύ ειτσι για τις χρισιάβες γιατί αυτό το γέροντα μας το αξιοπίσει το σύστημα επικινωνιακά. Ναι, να συστάν. Σχι. Τώρα αυτό ή διαpartiteτε Λοιπόν, ε, τι άλλα. Είπαμε ότι εντάξει, η σκληρή γραμμή των Ευρωπαίων, Σόιμπλε, Λαγκάρτ και Σαναφή. Θέλουν αίμα, γενικά, τε, τε, γενικά οι ΣΥΡΙΖΑ δεν το πάνε πολύ καλά το ναι, πράγμα, δεν ξέρω αν το έχετε καλά να λόγει. Όποιος βγάζει 400 ευρώ το μήνα, ο οποίος έχει τεκμαρτό και είναι άνεργος, μπορεί να πληρώνει φόρο, δεν μπορεί να έχει το οποίο δεν τίποτα παρα λοιπόν αυτό πρέπει να βλιώνουμε φόρμα ένα ένα ομερικανά εισόδημα καλονικό. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις, συν την παγιά απόψ του Δυροτού, όπου εκεί να κάνει τις περικοπές τον κύριο syntaxion, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δικάξει, γενικά το δούμε τώρα από την αρχή του θέματος, τις ελενγκής κρίσεις και τον μιμονιών. Η φάλνει περικοπή syntaxion αυτό λοιπόν, τους βούρλισε αυτό το πράγμα. Επειδή ότι γίνεται περικοπή δαπανών, ρε παιδί μου, γιατί αυτή αποφέρει σίγουρα αποτελέσματα, ναι. ενώ η, η επιβολή φορών και με τη φοροδιαφυγή αλλά και με την πτώση της κατανάλωσης πιθανών δεν αποφέρει σίγουρα αποτελέσματα. Η περικοπή δαπάνων είναι κάποιες δαπάνες που τις δίνεις Έτσι <και> περί κολλάδη σίγουρα. <και> Οπότε ο νεοφιλευθερισμός αυτό θέλει κανένα Σωστά. Και επίσης ότι αφορά το, τις, τα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη, εντάξει mm. τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους που είναι ουσιαστικά ο, ο, ο ταξικός τους αντίπαλος. Δηλαδή είναι την άλλη πλευρά. Άλληλα θα ναι, μπορούσε ναι. να φορολογήσει φάπαξ στα εισοδήματα ας πούμε, ή τους τζίρους των 5 τελευταίων ετών και αναδρομικά Από των 100 μεγαλύτερων επιχειρηματιών στην Ελλάδα με τα εισοδήματα που φάλλονται στην Ελλάδα, εγώ δω να δω σπίτι όλοι τους την περιουσία Ναι αλλά εσύ και να... Ε, ναι και θα... Σωστό Σωστό Επενδύσεις Επενδύσεις και να βρούμε δουλειές, αυτό Γιατί ο καυσίος περιμένει στην ουρά για να με το πυλοφόρι του Yeah. Ελβε<span>σ</span>πάν. Τι να πεις τώρα; Λίπο<span>ν</span> σε αυτή τη φάση μεσκώμαστε, σε γενικές γραμμές. Ναι. Yeah. Ε, δάκς τώρα η Κιβενη Σίριζα Ανελ είναι βέβαιο ότι θα η κατάλα πιολα μάσητα, oh, yeah. έτσι; <coughs> ε, εντάξει, Το πολιτικό της Καντίλης Βίνι εδώ που τα λέμε. Δάκς, yeah. ναι. Yeah. Δεν έχει, δεν έχουν πολλά εντάξει μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι ακόμα έχει χειρότερος, Ρίκη, ναι, είναι... γενικά πάρει μεγάλη κρίση πολιτικο-προσωπικού. Ζούχι, δηλαδή δημι... κακτή δεν είναι πνευματικό, δεν κοίταζονται Όλα τα λεφτά πια είναι η πολιτική γραμμή ε, αυτή τη στιγμή ε, στη συγκυρία του Μητσοτάκη είναι αυτό που είπαμε, κλείστε γρήγορα να την έξω λόγη. Αυτό λέει. Επίσης το ζητούμενο είναι εδώ τώρα εκλεγές. Τι έχει πλάκα. Ε, όταν, ε, αν κάποιος του πει ποτέ ότι ναι, αλλά και εσείς ξέρω μνημόνιο, λέτε και τα λοιπά Αυτό που θέτει είναι ότι ναι, αλλά με διαφορετικό μείγμα Μίγμα, μίγμα πολιτικής και επίσης ότι οι τύποι δεν το έχουν με την επιχειρηματική Ναι, είναι το... άσχετοι <laughs> Και ότι ναι, μη κάνει ρε παιδί μου, ναι, εμείς είμαστε κανεί, ας πούμε, ένας-ένας Όχι ρυθυγάτα, δεν το βάζουμε Όχι Όχι, γιατί θα μας... Θα ακόμαστε και στον αέρα, τώρα, <χωμάστε> λεπτό <Λ Wish> <Λιζαίνει> <ουλή> <Minor> λοιπόν, ποιά είναι όλα τα λεφτά, εντάξει, αυτό είναι ένα παραμύθι, ας πούμε, το οποίο ακούμε για ένα Αυτό που το οποίο έχει προκύψει τώρα τελευταία, το οποίο ε, δεν το είχα κατανοήσει απόλυτα, είναι το εξής Όταν τους λένε ένα διαφορετικό μείγμα, ποιο όμως, σου λέει θα μειώσουμε την φορολογία τους λέει Ναι αλλά έχετε δεσμευτεί και έχετε, έχετε υπογράψει ότι τέσσερα δις πρέπει να είναι από την φορο, φορολογία, δεν μπορείτε να δημιώσετε. Τότε τι λέει, ποια είναι η τελευταία, τελευταία ναι αλλά λέει σε ένα δύο μήνες ο Κωστής ο Χατζηδάκης θα τελειώσει το πρόγραμμα και θα σας το παρουσιάσουμε το πρόγραμμα εξόλω από την κρίση Adamstein watchball. Εμείς όταν βρισκόμε κανένα δεν είναι θηκάς, τchéγνητα, τσιτσι coaches. Δεν θυmistremmo. Δεν αναγκάζεται να βτάζουμε χιττέλους, αλλά όταν σε... <σκέντσι> το <σκέντσι> το παραπεν μπορείς να <σκέντσι> ραίτυ, το κουτρα, ξέρω γω, γιατί κάντε βίνεο disulfide. Ε, και όταν ξέρω σκοιιάτσος, που έχουμε <σκέντσι> το χαζοίφος του ξέρω. Α, ναι, ναι, άχες εσείς που είστε επιστήμονες και ξέρετε η ταλπα. Και βτάς τα αυτό Ποτέ η Φεδέα. Εγώ ο Κώστας ο Γαλανίδης. Πού δεις χατζίδη; Δεν ਗਿਆ σε πένες καφενείο στη χώρα. Ναι, ναι. Πού δεις χατζίδη; Καλήως. Είναι ο άνθρωπος. Είναι, δاξ, ο Ερμεν Βιτό μαγνητης. Ναι, bravo. Ναι, σε. Αυτό είναι. Είναι ο Μαλαγומάνης. Ε, δاξ, τί να πούμε για αυτό καπεργιάμα που μουν. Δاξ, λοιπόν, δες μήτσο, طاγίδες δες κοψε φάτζες, Εί ο καφενείο εκεί το Χατζιδάκη το Φωτοράκη με τους άξονες στην Δελνική. Εβρίσαμε μ' αυτούς. Το styling gitu. Τσαναλογί. το Φωτοράκη. ο Φωτοράκης πάντως όπως ε μια pól ένας πολλοί μικροσατέρισκος για την μεγαλύτερο. Ίσως κι πολύ μεγάλοι. είναι σαπόλων. Είναι η Δεν είναι Δεν ξέρει όλο αυτό το πήγε γιγαντιαίο να... ε, πολιτικό κεφάλαιο <χει> που έχει, που να το αξιοποιήσει Και όχι μόνο το... αυτό, μέχρι να το αποφασίσει έχουν αρχίσει και φεύγουνε από εδώ από εκεί Δεν τούχει, δεν... μόνο με τον... <κει> ο Τύλας στην Δημοκρατία, ο Μητσοτάξης ότι επιτυχάνεται διεύρυνση Γιατί είναι κεντρός από Τύλα, δηλαδή δεν γίνεται Αραίο, ότι αραίωσε την Νέα Δημοκρατία ο Τύλας Δηλαδή, θα μην με τον ψαριανό μόνο Ωραδηση η μηリカ. Τι xάλες; Το η μηリカ σας αλλοτίμομος. Τρανόση μέσα στο 10. Σωστό, <στονίκο> σωστό. <στονίκο> <στονίκο> <στονίκο> <στονίκο> <στονίκο> έχει εκτόπισμα. <στονίκο> <Ο> Αλλά ε, τι xάλες; Τον βζαριά από το χιμίνι. Βυλεφτίξ. Η λύτρασε το θυφίλε; Ο λόκληρος; <άλλος> Η <ξεκίνηκο> λύτρασε το <στονίκο> θυφίλε, δεν η μηリカ βυλεφτί aftér. Ήταν έβουλε η Η μηリカ δεν είναι η της Μπακογιάνι κάτι. Αυτή ήταν το βυλεφτί στον βυλεφτία <Υουλευτής. στονίκο> βυλεφτί. Άουγε βγήκε Βγήκε, ναι, ναι. Την έφαγε η μαρμάτια της ποσόστοσης Τίποτα ρε, χτυπιέτει η οικογένεια Τη χτυπάει την οικογένεια Τη χτυπάει το σύστημα Η κακούργα, η κενονία Είναι επειδή Προωθούν τους κρατικοδίαιτους Και τους κόβουν Αυτούς που έχουν δουλέψει Στην ιδιωτικό τομέα όχι σε αυτούς Τους ιδιωτικούς υπαλλήλους Τους ιδιωτικούς υπαλλήλους Θα κολλήσει έντσι όπως λέει και ο Άδωσος Τι Όλα αυτά, εντάξει, η γελειότητα, γενικά, καταμαρτυρά, ότι είναι το, ε, εντάξει, της ύψης του πολιτικού συστήματος, όλα τα επίπεδα. Από την άλλη, ο εναλλακτικός πολιτικός λόγος και η άλλη πρόταση, ε, εντάξει, μένει να πείσει ευρύτερες μάζες και να δημιουργήσει έναν κοινωνικό και πολιτικό πόλο, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ που λέμε, ο εναλλακτικός κοινωνικός και πολιτικός πόλος που θα έρθει να καλύψει ό πολιτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο ε, και μετά πόσο μάλλον μετά το σμπαράλιασμα σε όλα τα επίπεδα του, του ΣΥΡΙΖΑ ε, και στη συνείδηση το, του κόσμου αλλά και σε πρακτικό επίπεδο και σε ελικιακό ακόμη, ε, ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο κενό ε, το οποίο το επόμενο διάστημα πιστεύω ότι θα πρέπει να Γεμίσει όχι, με την κλασική ένδειο να γεμίσουμε ένα κενό προκειμένου να επιτυχθεί μια νέα <coughs> στροπία στο mm. πολιτικό σύστημα. Το αντίθετο, να δημιουργηθεί ένας δυναμικός πόλος, να ανατροπήσει όλο αυτού του yeah. συστήματος. Ε, και δεν ξέρω τι πολιτική εκτίμηση μπορεί να κάνει κάποιοι γι' αυτό, παρά μόνο να προσπαθεί καθημερινά να βοηθήσει κάτι τέτοιο με οργανωμένο τρόπο. τρόπο. Τουλάχιστον να μπει στο σκήνημα, αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε, αυτό καταδεικ Ε, και σε κινηματικό επίπεδο, αλλά και η πολιτική μας δράση ε, και η προσπάθεια εμπέδωσης δεσμών και με αλλά και με ανένταχτους πολίτες που έρχονται στον αγώνα καθημερινά ε, και ενισχύουν τις δράσεις μας ε, σε όλα τα επίπεδα, ε, πιστεύω ότι το μέτωπο με την κοινωνία μπορεί να λέει και το κουκουέ. Ε, ισχύει σε μεγάλο βαθούμε, αλλά δεν μπορεί να το κάνει το κουκουέ γιατί δεν θέλει ε μέτο με, με την κοινωνία μπορεί να δημιουργηθεί από τη Δύναμης αυτή που έχει δημιουργηθεί στη κοινωνία απαντάनेस στις ανισχύες της κοινωνίας στις ανά, ε, και και στις αναγκές του τώρα έτσι κιts πολιτιζουμε πολιτικό τώρα. τρόπο ε και δίνουν μια αναλυτική διάક્ષηση αυτής της κρίσης που που ρεαλισμός κατά την αποψήμου είναι η η παρέβαση του πράματος που έτσι και το, το τώρα γιατί αυτό συμβένει τώρα Ε αυτό δεν έρελεSqlClient από την μου γιατί αυτό οδηγεί μαγματική κρίση στον Γρεμό και τον Ελληνικό Λαό σε πολιxticksαπνίως. Ακριβώς χρειάζεται ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μπορεί να συγκרוστή με την σημερινή κατάσταση, ε, να μπορεί να συγκרוστή με τους ταξικούς και ε, τους ταξικούς εκθρούς του του Ελληνικού Λαού. Ναι. Και το οποίο θα μπορεί να ε, δώσει ένα, ένα δικό χάρτη που λένε κι όλες, ένα σχέδιο για το Αύριο και την ανοικοδόμηση της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής παραγωγής, εντάξει, και έναν οδικό χάρτη στον ρόλο που θα πρέπει να κατέχει η Ελλάδα γεωπολιτικά στην σημερινή συγκυρία. Δηλαδή να δώσει ουσιαστικά μου, να δομήσει, να είναι ένα, συμβόλαιο, ένα κοινωνικό συμβόλαιο ε μεταξύ της ε των μελών του ελληνικού λαού αφενός ε, ένα kinhonomiko σύμβολο το οποίο θα ε, μπορεί να ε οριοθετήσει την παραγωγή και αποπού και με πιον τρόπο θα ανικοδομήσει την ελληνική οικονομία αλλά θα μπορέσει να ε, ε διμευργήσει ας πούμε, και μια ένα προσανατολισμό και να δώσει μια ταυτότητα στην Ελλάδα ως χώρα ως κράτος στο σημερινό στερεώμα, το παγκόσμιο Σουστά. και είναι πολύ αυτό. Είναι... Αυτό χρειάζεται και αναζήτηση εσωτερική και, και κοινωνικό διάλογο, αλλά χρειάζεται και, μια... και σι... ε... πολιτικές δυνάμεις να πρόγειμπωση κάποια κατεύθυνση, έτσι. Ο σταγικός κυριαγούς είναι κάτι αναγκαίο, φυσικά. Ε, δε... Δεν είναι επαρκές με τη θέση δε... ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα άτομα εκείνα με σάρκα και ωστά που λέμε που θα τοποστηρίξουν αυτό το σχέδιο, θα το διαχίσουν στην ελική κοινωνία, θα γίνει κτίμα σελικής κοινωνία. Θαχίζει να υποστηρίζεται από πλατιές μάζες και που φυσικά αυτοί οι άνθρωποι δεν το δέλεο ένας δυο πολλοί άνθρωποι, δηλαδή όσο περισσότεροι τοστο καλύτερο, που αυτοί οι άνθρωποι θα επνεύουνε επιστοσύνη στον κόσμο, όχι όμως επιστοσύνη στενά της ψύχψης μόνο, επιστοσύνη στραγική να, να προωθήσουν αυτό Ε, αλλά κατ'νά πως ∑με ένα λαγένα έγινε αυτό. Απλώς δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό. Αν να δώς 5 φωτισμένους, ας πούμε, ανθρώπους ε, ε, ε ριζοσπάστες προδευτικών πατριότες προς το βοσθές. Ε, και να, να κατέχουμε τη γνώση πολύ ψυχοεπίδα, ας πούμε. Ε, αν τους δώσεις λεφքε επιταγής, να σου χαράξ το σχέδιο τους επόμενους βρες, δεν πάς περισότε από ένα φαρμαστείο αυτό. Ε, χωρίς την بلاτιά εποστήριξη του Εληνικού Λαού. Σωστά. Και τον έλεγχο του, του ελληνικού λαού ε, κατά απόψε μου δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Γι' αυτό που είπα και πριν το μέτωπο με την κοινωνία είναι για μένα ανάγκη, πούμε, να διαπισβήτηται η ανάγκη, να δίνει την ανάγκη, να ε, και το κίνημά μας αγωνίζεται για να το κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό Ε το επιτηχάνουμε τουλάχιστον η. Ναι, επιτηénουμε πράγμα. Λαβές με κόσμο την δένα με τη πολιτική και πίσω μια διαδικασία na σχολή το είχε πιο ψηλό ακόμη και σε επιπέδο αγώνα καθημερινό. Αλλά και σε επιπέδο θεωρίας και αναζήτησης. Ε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ωστά. Να πούμε επίσης ότι τα γραφεία μας κάθε τρίτη 5 με 7 θα είναι ανοιχτά. Ε, μπορεί ε, να έρχεται ο κόσμος ε, να συζητάει μαζί μας, να, γράφ, να γράφεται μέλος αν επιθυμεί ναι. και αν έχει ψάξει από πριν. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι ο μας ζητάει ας πούμε, να γραφτεί μέλος του κινήματος και δεν ξέρει τον τρόπο. Τα γραφεία μας είναι στην Οδόκα Ατζόγλου 35 στα Πατήσια, είναι κοντά στον Ισάπ ε, του Αγίου Ελευθερίου. Μπορεί να μας βρεις στην ιστοσελίδα μας κίνημα-δεν-πληρών.gr ή στο mail μας κίνημα-δεν-πληρών.gmail.com Να πούμε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη σε όλα τα επίπεδα τα οποία αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και η ατζέντα μπαίνει από την ίδια την κυβερνητική και τροϊκανή πρωτοβουλία να αφορά το τα πλήγματα τα οποία καταφέρνει στον ελληνικό λαό και στις παραγωγικές δυνάμεις βλέπουμε τους αγρότες να είναι ήδη στους δρόμους να έχουν ξεκινήσει να ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους και να κάνουν κάποιους ολιγόρους αποκλεισμούς βλέπουμε την αγροτιά να διαλύεται πραγματικά η αγροτική παραγωγή και ο αγρότης δηλαδή, δηλαδή ουσιαστικά η αξιολόγηση δεύτερη για να κλείσει θα πρέπει να έχει πρώτα η ταφόπλαγγα στην ελληνική αγροτιά και Να είναι, να είναι κάτι διαφορετικό από όσους προηγούμενους που προγραφήκαν... Ακριβώς. Να μην ξεμπουληθεί τελευταία στιγμή κι αυτός. Ε, να πούμε επίσης ότι... Έβαλα και να δημιουργηθεί κοινό μέτω... Ε, υπάρχει ένα νήμα κοινό το οποίο διαπνέει όλα αυτά τα αιτήματα έτσι. Ε, δεν είναι ξεκομμένα το ένα με το άλλο και να πούμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει, της αντίστασης και παράλληλα θα προσπαθούμε να οργανώσουμε μαζί με άλλες δυνάμεις, άλλους ανθρώπους, ενεργούς πολίτες, είτε συλλογικότητες, είτε ατομικότητες, να οργανώσουμε το πόλο εκείνο, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά την λύση και να αρθρώσει μια πολιτική πρόταση, συγκροτημένη και ολοκληρωμένη, η οποία να συγκρούνται με το υπάρχον καθεστώς και να ε, οδηγεί προς μια κατεύθυνση θετική, η οποία αν θα είναι σωτήρια όμως δεν θα αρκεί ε, χαρτιά με γραμμές πάνω σε αυτά. Θα πρέπει να μεταφραστεί όλη η πολιτική βούληση σε πολιτική πράξη. Είναι καθαρό αυτό, έτσι. Ε, αυτά βασικά. Ε, θα ανανώσω το μας για την επόμενη βομάδα. Mm -hmm ε έχουμε κανονικά πλήστηριας. Όπως έχουμε όλες τις πολυπες δρασ, το ηνάματος, που είναι καθ'περνά και επιβλέπεται το development του Realms και του Neru που συνεχίζονται. Ε, ποτέ τα λέμε ραντεβού και στα αεροδίκια την 3:00 για όσο από σας θέλετε και, ε, να συμμετάσχετε σε αυτό τον πολύ μεγάλο αγώνα. Τι πολύ σπαண்டικό. Περίοδο. Ε, σας χειροτεύω, καλό βράδυ. Φαστούμε το ban. Φαστούμε το ban. Και τα